26 26.40. Ο Φίλιππος βαπτίζει αιθείο παξιωματούχων. 26. Άγγελος δε κυρίου ελάλησεν εις Φίλιππον και είπε «Σήκω και πήγαινε προς νότον, εις τον δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμη στην Γάζαν. Ο δρόμος αυτός είναι ερημο και δεν συχνάζεται από διαβάτας». 27. Μόλα τα αυτά ο Φίλιππος εισηκώθηκε και πήγαινε στον δρόμο εκείνων των έρημων υπακούωνε στην διαταγή του Αγγέλου. Και ειδού, άνθρωπος άνθρωπο Αιθίωπ, ευνούχο, ανώτερο αξιωματικό και αυλικό τη Κανδάκη τη βασιλίση των Αιθιώπων, ο οποίο ήταν διευθυντή και διαχειριστή εφόλου του θησαυρού και των οικονομικών αυτή, και ο οποίο είχε έλθει για να η Ιερουσαλήμ, διότι φαίνεται ότι ήταν προσήλυτο. 28. Επέστρεφε δε τη στιγμήν εκείνη στην πατρίδα του και κάθετο επί της αμάξης του και ανεγίνο και μεγαλοφόνο των προφήτων Ισαήλ. 29. Είπε δε το Άγιον Πνεύμα εις τον Φίλιππον διεσωτερικής νεύσεως επί της καρδίας αυτού. Πλησίασε και προσκολήσου στην άμαξαν αυτήν. 30. Αφού δε ο Φίλιππος έτρεξε προς την άμαξαν και πλησίασε πολύ εις αυτήν, τον ήκουσε να αγενός τον προφήτην την Ισαΐαν και είπεν «Άραγε κατανοείς αυτά που διαβάζει 31. Αυτό Αυτός δε είπε «Δεν τα κατανοώ». Διότι πώς θα η δυνάμη να τα καταλάβω εάν δεν ευρεθεί κάποιος να με οδηγήσει και επειδή αντελήφθη ότι ο Φίλιππος ή το διατεθειμένος να πράξει τούτο παρεκάλεσε αυτόν να αναβεί στην άμαξαν και να καθίσει μαζί του. 32. Το περιεχόμενο δε του χωρίου της γραφής που ανεγίνος και νοευνούχος ή το τούτο. Σαν πρόβατον οδηγήθη στην σφαγήν και σαν αρνίον που παραμένει άφωνο εμπρόσει αυτών που τον κουρεύει έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. 33. Όταν έλαβε δούλου μορφήν και υπέβαλεν εαυτόν εις ταπείνωσιν, του ιρνήθησαν δικαίαν κρίσιν και κατεπάτησαν το δικαιόν του. Παρά τα αυτά όμως δεν εξυφανίστη, ούτε έσβησε το όνομά του. Ποιος η μπορή να διηγηθεί περί του πλήθους και της ενδόξου ευγενίας των πνευματικών του απογόνων, διότι σηκώθη με ένδια θανάτου η ζωή του από την υγιήν, Ανυψώθει όμως μετά την Ανάστασή του και υπερενεύει τους ουρανούς. 34 Έλαβε δε τον λόγο ο Ευνούχος και είπε προς τον Φίλιππον Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου περί προσώπου λέγει τους λόγους αυτού ο προφήτης Δια τον εαυτόν του ή δι' άλλων τι να Αφού δε ίνιξε το στόμα του ο Φίλιππος και ήρχεσαν από το χωρίον τούτο τη γραφής Εκήρυξαν εις Αυτόν το χαρμόσυνο μήνυμα περί του Ιησού ως Μεσίου και Λυτρωτού και καθώς φαίνεται από τα επακολουθήσαντα, ομίλησαν εις Αυτόν και περι του βαπτίσματος ως αναγκαίου προσωτηρίαν. 36. Καθώς δε προχώρουν στον δρόμο, έφτασαν εις κάποιαν πηγή νερού και τότε είπεν ο Ευνούχος «Να, εδώ υπάρχει νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ» 37. Είπε δε ο Φίλιππος Εάν πιστεύεις με όλη την καρδία σου, ίσως όσα σου είπα περί του Ιησού, είναι δυνατόν να βαπτιστείς. Απεκρίθηκε ο Ευνούχος και είπεν Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ανθρωποίης σας Υιός του Θεού. 38. Κι έδωκε να διαταγεί να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν τότε και οι δύο στην πηγήν πηγή του νερού και ο Φίλιππος δηλαδή και ο ευνούχο, και ο Φίλιππος εβάπτισεν αυτόν. 39. Όταν δε ανέβησαν από την πηγήν, το πνεύμα του Κυρίου ήρπασαν υπερφυσικό τον Φίλιππον και δεν τον είδε πλέον ο Ευνούχος, διότι ο μεν Φίλιππος έσπευσε προ αντίθετον κατεύθυνση, ο δε Ευνούχος συνέχισε το ταξίδιόν του προς την Αιθιοπία γεμάτος χαράν, την οποίαν του ειδημιούργη οι σωτηριώδης γνώσει που έλαβε και η χάρης του πνεύματος που με το βάπτισμα του μετεδόθη. Σαράντα ο Φίλιππος δε βρέθη χωρίς να το καταλάβει και αυτός πως εις την και εξικολούθησε την περιοδία του και κήρυξε το Ευαγγέλιον εις όλα πόλεις τας οποία συνήντα, μέχρι ότου ήλθενε στην Κεσάρια.